Thank you. Presentan, el grupo de auxiliares bachilleres departamento de policía chocó dios y patria hombres con valor y tenemos una misión de servir el estado en una bella institución la policía nacional policía nacional la policía nacional policía nacional la, la, policía, nacional, policía, nacional. Yeah. la policía nacional fue fundada 191 y te aseguro que fue Juan María Giliver. Sí, sí, sí, Juan María Giliver. Blanco y verde su color natural significa esperanza y paz. Ok. Blanco y verde su color natural significa esperanza y paz. Dale, dale, como es. Un descompasor y tenemos una misión. Por la estado en una vía distinta. A la espera. Μια νέα εκπομπή καψιμί του δικτύου Spartako είναι μαζί σας, καθώς για μια ακόμη φορά απολαμβάνουμε τη φιλοξενία του πλατεία Radio.gr. Το σημερινό θέμα έχει πιστεύουμε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς απασχολεί στην κυβέρνηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας ταυτόχρονα και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς συνδέεται άμεσα με τη σημαντικότητα της πολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το γερμανικό κατεστημένο διεκδικεί μερίδιο από τους νέους πολεμικούς εξοπλισμούς, και το νέο στρατό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων, γι' αυτό εκπυάζει με τον Άτομο. Τι σημαίνουν λοιπόν οι εξαγγελίες του Υπουργού Άμυνας Παύλου Καμένου για την προμήθεια οπλικών συστημάτων, Άστραψε και βρόντισε η Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, επίδοξη διάδοχος Μέρκελ, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Σε Ψήτης ενώπισε τη συνάδεση των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι παρόλες διαφωνίες για οικονομικά και κοινωνικά θέματα, η Ελλάδα δεν επιτρέπεται να δικοινωνεύσει την εμπιστοσύνη στην εξοπιστία της σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας, η οποία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια δεκαετιών. «Τη θέση του στο ΝΑΤΟ ρισκάρει το ελληνικό κράτος με την προσέγγιση προς τη Ρωσία», εθνάει ο Υπουργός Άμυνα Ζητά από την Ελλάδα να τοπθετηθεί και επισημαίνει Μπορούμε στην καθημερινότητα να συζητάμε για το πώ θα διαμορφώσουμε τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη Δεν πρέπει όμως να υπάρχει αμφιβολία για το ότι συμφωνούμε στι βασικές αξίες για να καταλήξει Όποιος ζητά αλληλεγγύη πρέπει και να συμπεριφέρεται αλληλεγγύα Έχει σημασία να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτού του Στου οποίου καταλήγει το γερμανικό πολιτικό προσωπικό θέτοντα ζήτημα εξόδου από τον Άτομο μετά τι απειλέ εκδίωξη από το ευρώ. Όμω και οι δύο αυτέ απειλέ έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, θα χαροποιούσαν σε μεγάλο βαθμό του λαού μα, καθώ θα μα αφαιρούσαν τεράστια βάρη, θα γλιτώναμε ένα μηχανισμό θωράκιση τη αστική κυριαρχία που μα θεωρεί ασύμμετρη απειλή και δεν θα ήμασταν πλέον συνυπεύθυνοι των τεράστιων εγκλημάτων τη Νέα Τάξη Δεύτερον, είναι εξίσου τζούφιες και αδύνατες, αφού όλοι γνωρίζουν ότι κουμάντος στον Άτο κάνουν είπα. Τρίτον, αποκαλύπτουν τα πραγματικά πολιτικά και οικονομικά επίδικα. We want to just quickly send a nice friendly message to the Fraternal Order of Police in Philadelphia. Οι ακροατές προτείνουμε να κάνουμε μια βόλτα στο χρόνο. Να πάμε λίγο στο παρελθόν, όχι μακριά, στην περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Σιμίτη. Γιατί από το 1996 και την κρίση των ημείων, το ελληνικό αστικό κατεστημένο άρχισε μια στρατηγικού χαρακτήρα επιχείρηση, η οποία κομβικά ονομάστηκε «Η Συρή Ελλάδα». Ο Ο χρονισμός του Σιμίτη είχε ω βασικούς αξίους τα εξή. Πρώτον, την αναδιάρθρωση των εργασιακών παραγωγικών σχέσεων, θυμηθείτε το νομοσχέδιο για ανοίξηση για το ασφαλιστικό που όλο τον κόσμο, τα σκάνδαλα του χρωματιστηρίου, που σήμερα όμω μια τρομερή μεταφορά πλούτου από τα ασθενέστερα και παραπλανηθέντα κοινωνικά στρώματα στον κόσμο ε, του πλούτου από τον κόσμο της εργασίας, τη εργασία, τη ιδιωτικοποίηση και μια σειρά άλλες Δεύτερον, την ένταξη του ευρώ. Την οικονομική διείσδυση τη ελληνική αστική τάξη στο ζωτικό χώρο των Βαλκανίων όπω ονομάστηκε από την κυβέρνηση Εποχή αλλά και στη συνέχεια από την Υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Πακογιάννη. Έπειτα την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων με την πρόκληση μισθοφόρων και τη αγορά όπλων 25 δι ευρώ για τι ανάγκε του ελληνοτουρικών ανταγωνισμού, του αναβαθμισμένου ρόλου στην Ανατολική Ευρώπη και των αποστολών εκτό συνόρων που γενικεύτηκαν. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια έπαιξε το Ευρωπαϊκό Κατεστημένο, το οποίο έκανε τα στραβά μάτια για την είσοδο στο Ευρώ. Επίση, στο χώρο τη διπλωματία των εξοπλισμών, η Γερμανία αναδείχθηκε σε ένα από του σημαντικότερου προμηθευτέ των ενόπλων δυνάμων, με τη σύμπραξη σημαντικών μερίδων του ελληνικού κεφαλαίου. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψει δεν θυμούμε. Ο κατάλογο είναι μακρύ. Άρματα μάχη Λέομπαρτ, υποβρύχια που γέρνουν πυροβόλα μηχανοκίνητα και πάει λέγοντα. Μερίδιο πήραν ακόμα η Ιταλία και η Γαλλία. Βέβαια, η Αμερική εξασφαλίζει πάντα την προμήθεια του πανάκριβου πολεμικού αεροσκάφους, ενώ μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι για πρώτη φορά η Ρώσοι. Θυμηθείτε, τα τυπηρευλικά συστήματα σε S300, τους Stormy 1 κτλ. Κάθε κλάδος και τομέας των ενόπλων δυνάμων θα μπορούσε κανεί να πει σχηματικά μετατρέπεται σε μια επιχειρηματική ροή από την άγρια φορολογία μεγάλων κοινωνικών μερίδων στα ταμεία πολιεθνικών συνεργασιών, ελληνικών και ξένων, στρατιωτικών, γεωμηχανικών, εμπολικών κολοσσών, υποστηριζόμενων από τι αντίστοιχε μερίδε του εγχώρου κεφαλίου και των εμπεριλητικών κέντρων. Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων έρχεται σε μεγάλο βαθμό να συνεχίσει την επιθετική και επικίνδυνη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που έχουν ανοίξει το δρόμο για τη διαμόρφωση του συμμαχικού άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου. Θέτει με πιο επιθετικό και άμεσο τρόπο το ζήτημα της ΑΟΣ και της εκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων, το ενίο αμυντικό δόγμα με την Κύπρο, αναβάθμιση του ρόλου του ελληνικού στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός, χρειάζεται την αφομείωση του κόσμου της εργασίας σε ένα καινούργιο αστικό εθνικό όραμα. Διεθνείς συμμαχίες, ένοπλες δυνάμεις, οργανωμένες, εκπαιδευμένες, εξοπλισμένες για τη δράση τους ως πολεμική κατασταλική δύναμη εντός και εκτός συνόδου. Χρειάζεται όπλα. Έτσι λοιπόν φορτών για μια ακόμη φορά ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση των νέων προμηθειών του ελληνικού στρατού. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα στο Πεντάγωνο βρίσκεται έγγραφο για λάδωμα 65 εκατομμύριων ευρώ. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Τόσκας δηλώνει: «Πολών σκαφτάλων οι αιτίες είναι εισαγόμενες, με ένα μεγάλο μέρος προερχόμενο από την Γερμανία. Όποιος λάδονε έξω σε άλλα θέματα, από μετρό μέχρι οτιδήποτε, ο ίδιος λάδονε και εντός των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε ένα σχετικό έγγραφο αυτές τις μέρες και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται με 62 εκατομμύρια που από εδώ και από εκεί». Sind wir nicht alle stolz darauf, irgendwas zu sein? Auf dem Weg ins Nirgendwo, zweifelhafter Schein. Wer unter uns das Vaterland nicht wie ein schönes Weib? Wenn Nigga frei und Jud nahm, so wie ein blasser Ist das Leben, ist das Sein, ist wie es schon mal war Kanacken raus und Areschrein, wie schön es damals war Tot, puh, kręli, Ότι το προηγούμενο διάστημα, όταν ο Αβραμόπουλο ω υπουργό άμυνα έφερνε στη Βουλή τη παραγγελία, όλο και συχνότερα μεταχειριζόμενοι ο όπλου του Αμερικάνικου στρατού, τα σημερινά κόμματα εξουσία σίριζαν δεν καταψήφισαν, αλλά ψήφισαν λευκό. Η ουσιαστική αντίθεση ήταν ότι το αν πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσει, αλλά ποιο θα τι υπογράψει, απέτοντα να είναι ζήτημα τη επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή των Τσίπρα Καμίλ. Να συμπεράνει κανεί είναι ότι το σύνολο των πρώων και των νίκων αυτών εξουσία δεν αφιστούν τι στρατηγικέ στοχεύσει και συμμαχίε του ελληνικού αστικού κόσμου. Αντίθετα, τι εξυπηρετούν. Το δεύτερο είναι πιο χαρακτηριστικό. Τα προηγούμενα χρόνια η Γερμανία κατόρθωσε μέσω των μνημονίων να κατοχυρώνει τη σημαντική τη θέση του εξοπλισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δείτε πότε, από ποιου και πώ ρυθμίστηκε το θέμα των γερμανικών υποβριχείων. Και των ναυπηγείων με πλήρη ικανοποίηση των γερμανικών επιδιώξεων. Με πρόσχημα τη δραματική κατάσταση τη οικονομία, κατάφεραν να μπλοκάρουν με του ανθρώπου του στι κατάλληλε θέσει την προμήθεια κάθε οπλικού συστήματο από διαφορετικό προμεθευτή, κυρίω από του ανταγωνιστέ ΗΠΑ και Ρωσία. ήδη από την τελευταία περίοδο του Δημήτρη Ευραμόπουλου στον Πεντάγωνο, αυτό έχει αλλάξει. Ο στρατό εφοδιάστηκε εκατοντάδε μεταχειρισμένα μη 113 και το θερμισμένα Abrams, παραγγελία που θα γίνει κομματιά στα Φυσικά διατηρούμε όλοι μα την αντίθεση και αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εδώ όμω τίθεται δύο βασικά ερωτήματα. Γιατί προμηθεύονται μεταχειρισμένα οπλικά συστήματα, Γιατί γίνονται αυτοί οι εξοπλισμοί, Όταν ο ελληνικό στρατός εφοδιάζεται μεταχειρισμένα αμερικάνικα όπλα, ο αμερικάνικο στρατό απαλλάσσεται το. Ένα ιδιαίτερα οξυμένο ζήτημα μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από Ιράκ, Αυγανιστάν, ενώ ήδη η Ουκρανική κρίση επιτρέπει τη δωρεάν παραχώρησή του στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τη Ρωσία ω απειλή. Ενώ οι Αμερικανικέ πολιτικέ βιομηχανίε κερδίζουν συμβόλαια συντήρηση προμήθεια ανταλλακτικών και πυρομαχικών. Ταυτόχρονα και με τη λογική περιορισμού του τύπου των οπλικών μέσων. Όποιο προμηθεύει τα μεταχειρισμένα, αύριο θα διεκδικήσει με καλύτερου όρου και την προμήθεια των σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Και στι δύο περιπτώσει, οι εξελίξει αυτέ συνδέονται με το μέλλον των ελληνικών πολεμικών βιομηχανών. Μπροστά μα αποκαλύπτεται η αλυσίδα του κέρδου. Μεταχειρισμένο οπλικό σύστημα, συντήρηση, ανταλλακτικά, πυρομαχικά, νέο οπλικό σύστημα, εγχώρια πολεμική βιομηχανία, συμπαραγωγή, εργολαβίε, προμήθειε στρατού, εξαγωγέ. Η λωρίδα παραγωγής πολέμων για την κρατική προβολή ισχύως στο εσωτερικό και εξωτερικό και για την καλύτερη θέση του εθνικού κεφαλαίου στο διεθνές πλέγμα συναντιούται με τη λωρίδα παραγωγής όπλων για το νέο γύρο ανάπτυξης του αστικού μπλοκ εξουσίας και το νέο γύρο εκμετάλλευσης του φθηνού εργατικού δυναμικού και των φορολογικών και ελεκτικών διευκολύσεων σε εισαγωγικά για τις πολυεθνικές και πολυεθνικές συνεργασίες των εγχώριων βιομηχάνων. Συναρκέται και ιδίω ως λωρίδα παραγωγής κερδών για τις νέες επενδύσεις. Εμπορικοί αντιπρόσωποι, εφοπλιστές και βιομηχανοί πολέμου μαζί με τις τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τις κατάλληλες συμμετοχές στα διοικητικά συμβούλια. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατασκευαστικών και εταιρεών υψηλής τεχνολογίας συνοθούνται στο βόθρο της νέας εθνικής ανάπτυξης, μοχλός οποίας θα είναι και η ανασυγκρότηση της μηχανής των εμπεδελειστικών σχεδίων του ελληνικού κράτους. Αυτή είναι η εθνική ανάπτυξη των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Masses Just like witches at black masses Evil minds at plot destruction Sorcerer of death construction In the fields of bodies burning As the war machine keeps turning Hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Η απάντηση στο γιατί γίνονται αυτοί οι εξοπλισμοί δίνεται από την προσεκτική εξέταση των ίδιων των οπλικών συστημάτων. Ελικόπτερα επιθετικά και ταχεία μεταφορά, μέσα για τι ειδικέ δυνάμει αεροσκάφη ναυτική συνεργασία, όριων, υποβρύχια πυρευλάκατη, οχήματα μεταφορά προσωπικού και βαριά ε, τεθρακισμένα. Τα οπλικά αυτά συστήματα εντάσσονται στο πλαίσιο του ελληνοτουρκού ανταγωνισμού της αποτροπής ασύμμετρων απειλών με χειρουργικές επεμβάσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στο ενίο αμυντικό χώρο Ελλάδας-Κύπρου, στην επιβολή της νέας τάξη πραγμάτων. Το δόγμα αποτροπής, ειδικά εδώ, ορίζεται από τη σχέση κόστους-οφέλους, η οποία, η όποια χρήση βίας από τη μεριά του εχθρού θα καταλήγει ως μια ενέργεια υψηλού κόστους που θα υπερβαίνει τα όποια αναμεινόμενα ωφέλη αυτός προδοκά. Την ώρα που η ομαλότητα θα αποκαθίσταται με στρατιωτικούς όρους στο ιστορικό, διατηρώντας τη συνέχεια της κοινωνικής τάξης και ασφάλειας, τη λειτουργικότητα των εμπορικών, ενεργειακών και βιομηχανικών δικτύων. Γι' αυτό χρειάζονται πολλαπλασιαστές ισχύως, διακλαδικότητα, ταχύτητα, δύναμη ακριβίας, εφαρμογής ισχύως σε μικρή περιοχή με καταστροφικά αποτελέσματα. Δείτε πανοσχάρη χάρη το πώς ενεργεί ο Ισραηλινός Στρατός εναντίον των Παλαιστινίων. Επίσης και ως επακόλουθο του γεγονότος ότι πλέον έχουν περιοριστεί οι πόλεμοι μεταξύ των κρατών έχουμε ραγδαία αύξηση των συγκρούσεων στο εσωτερικό του κρατών είτε ως εξωτερικές επεμβάσεις είτε ως καταστολή κοινωνικών εξηγέρσεων Ένας πλούτος παραδειγμάτων μπορεί να βρεθεί στα Βαλκάνια, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν αλλά και στις καπιταλιστικές Μητροπόλεις καθώς ο στρατός ολοένα περισσότερο και συχνότερα κάνει ε, την παρουσία του γνωστή τόσο στο Παρίσι στη Ρώμη στο Λονδίνο παντού Τέλος η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στο τρίγωνο του διαβόλου Κάφκασος, Κρήτη, Κύπρος η συσχέτισή του με το ενεργειακό ζήτημα είτε λόγω εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του Αιγαίου της Ανατολικής Μεσογείου είτε λόγω των αγωγών και ο στρατηγικός χαρακτήρας εμπορικών οδών και λιμένων μεταξύ Ανατολής Δύσης δίνουν τη δυνατότητα στον ελληνικό αστικό κόσμο να διεκδικεί αναβάθμιση του περιφερειακού υπερηλισκού του ρόλου yeah.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 Α πάρουμε όμω μια γεύση από το χορό δισεκατομμυρίων που περιγράφει ο Υπουργό Άμυνα Παύλο Καμ, Πάνο Καμένο, παραπλεύρο μια σκληρή και με στενά όρια διαπραγμάτευση, την οποία περιγράφει ο Πρωθυπουργό Τσίπρας, στην οποία καλείται να παλέψει ο λαό για τα στενά όρια του λιτού βίου, όπω τα περιγράφει ο Βαρουφάκη. Α δούμε με ποια οπλικά συστήματα στοχεύουν να ενισχυθούν οι ένοπλε δυνάμει από την Αμερική και τη Ρωσία. Στη συνάντησή του με τον πρέσβη Άννου Μάχουρ, ο Καμένος ανακοίνωσε ότι ήδη βρίσκεται στη Ρωσία η επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για ζητήματα υποστήριξη των αντιεροπορικών μεγάλων ελληνικούς S300, που πάντα ήταν προβληματική λήψη ελ... ελ... πλαισίου υποστήριξης και ροής αντιλακτικών». Επίσης, ο υπουργός είπε ότι ετοιμάζεται επίσκεψη αντίστοιχης επιτροπής του στρατού στη Ρωσία για τα αντιεροπορικά μέσου Βελνικούς Τόρμι 1. Σχολιάζοντας Την είδηση ότι ο Υπουργός Άμυνας Ρωσίας Σεργέ Ισογγκού προσκάλεσε στη Μόσχα τον Έλληνα ομόλογο του Παύλο Καμένο, ο κορυφαίος Ρώσους αναλυτής Ιγκόρ Κοροντσένκο από το Κοινωνικό Συμβούλιο παρά το Υπουργείου Άμυνας και διευθύντης του Κέντρου Ανάλυσης του Διεθνού Συμπορίου Όπλων, εκτίμησε ότι τα βασικά θέματα που θα μπορούσαν να συντηθούν είναι Η ανταλλαγή πληροφοριών, οι προσκλήσεις παρατηρητών σε ασκήσεις, η απλοποιημένη διαδικασία εισόδου των ρωσικών πολεμικών πλοίων στα λιμάνια της Ελλάδος, καθώς και η παραδοχή πολεμικών συστημάτων, όπως και η εκπαίδευση των χειριστών των συστημάτων αυτών. Έχουμε συγκεντρώσει πλούσια εμπειρία στον τομέα αυτό. Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ρωσία προμήθευε την Ελλάδα με ποικίλα συστήματα και μονάδες αεράμνας, ειδικότερα τους S300, κατηγορίας Hovercraft, Ζάμπλου, καθώς και τα θρακισμένα οχήματα τα οποία χρειάζονται ανακαίνιση και εξυγχρονισμό, διαπισε... διαπιστώνει ο Κοροτσένκο. Μια επίσκεψη του Νέου Υπουργού Άμυνας Ελλάδας στη Ρωσία μπορεί να είναι αποδοτική ως προς την στρατιωτική τεχνική συνεργασία των δύο χωρών, εκτιμάνονται η στράτηγος Γευγένη Μπουζίνσκι, ο πρώην επικεφαλής στη Διεύθυνση Διεθνών Συμφωνίων του Υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα. Η Ελλάδα είναι η μοναδική από τις Ευρωπαϊκές Νατοκικές χώρες η οποία έχει προμηθευτεί συστήματα αντιευρωτικής άμυνα και αερόσμυνα πλοία, σημειώνει ο ίδιο. Νομίζω ότι τώρα αποκαθίσταται η αμυντική τεχνική συνεργασία των χώρων μας. Εάν στο παρελθόν προμηθεύσουν την Ελλάδα με συστήματα αεράμυνας S-300, τότε προοπτικά λόγος μπορεί να γίνει και για S-400. Υποστήριξε ο επικεφαλή του Κέντρου Στρατιωτικών Προγνώσεων Ανατόλη Τσιγκανόκ, προσθέτοντα ότι η Ελλάδα ενδεχομένω να ενδιαφέρεται για αποβατικά σκάφια. Περαιτέρω αναμένεται να συμφωνηθούν ανταλλαγέ επισκέψεων πολεμικών πλοίων των δύο χωρών και ειδικότερα την πρόσκληση πλοίων του πολεμικού ναυτικού σε ρωσικά πλοία του Εύξηνου Πόντου και πλοίων του ρωσικού στόλου τη Μαύρη Θάλασσα σε λιμάνια τη Ελλάδα. Αυτές επομένως είναι οι ρωσικές και η οπτική τους για μια ελληνορωσική στρατιωτική συνεργασία.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 Να δούμε όμως τι γίνεται και με την συνεργασία με τις Αμερικάνικες Πολεμικές Βιομηχανίες και το Αμερικάνικο Στρατό. Στην πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του Καμένου και του πρέσβη των ΙΠΑ, Ντέβιτ Πίρσι, ο Υπουργός Άμυνας ζήτησε μεταχειρισμένα μεταφορικά ελικόπτερα Black Hawk, για τα οποία από παλιότερα υπήρχε ελληνικό ενδιαφέρον αλλά η Ουάσιγκτον δεν είχε ανταποκριθεί. Ο Καμένος επανέλαβε την ελληνική απόφαση για τον εξυγχρονισμό των πέντε παραπληγμένων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας. «ΡΟΥ 3» Από την εποχή της Υπουργίας με η Ράκη Η εργασία θα γίνει στην ΕΑΠ και όπως εκτιμούν αναλυτές για να συζητηθεί με τον πρέσβη, φαίνεται ότι έκλεισε το θέμα και οι εργασίες θα γίνουν από τα Αμερικάνικη Λόχοι Μπάρτμαν. Τα δύο αεροσκάφη είναι σε καλύτερη κατάσταση, έχουν ελεγχθεί και μπορούν να πετάξουν νωρίτερα βάσει της μελέτης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Απομένει η έγκριση των κονδυλίων από το Υπουργείο Οικονομικών. « Υποκαμμένος» Όσον αφορά την ΕΑΠ, ο Υπουργός ανέφερε την πρόθεση της κυβέρνησης να διαμορφώσει την αεροπορική βιομηχανία της Τανάγρας σε επισκευαστικό κέντρο της Αμερικανικής Λόγχης στην περιοχή. Επ' αυτού που είναι κάτι που το προωθεί και η Αμερικάνικη εταιρεία ζήτησε την Αμερικάνικη κυβερνητική στήριξη. Σε, πρότι, σε πρόσφατη ανάρτηση των ΑΛΕΡΤ γίνονταν λόγος για 50 με 60 μεταχειρισμένα ελικόπτερα ένοπλης αναγκρότησης και ελαφράς επιθετικούς τύπου Omicron H58D QA Orion τα οποία προσφέρουν είπα. Αυτές οι μέρες βρέθηκαν Αμερικανοί αξιωματικοί και παρουσίασαν μεταξύ άλλων τις σχετικές προοπτικές ενώ συζήτησαν με την αεροπορία στρατού όλα όσα συναρτώνται με τυχόν επιλογή προμήθεια του συγκεκριμένου ελικόπτερου, το οποίο μόλις αποσύρθηκε από τον Αμερικάνικο στρατό οι περικοπές αμυντικών δαπανών και οι συνακόλουθες αλλαγές στη δομή δυνάμων των ενόπλων δυνάμων των ΗΠΑ με αναγκαία λουκέτα σε, ε, σε βάσεις οδηγούν τα εν λόγω ελικόπτερα ως πλειονάζοντα αμυντικά είδη ο Αμερικάνικος στρατός διέθετε τον Δεκέμβριο του 2013 338 ενεργά ελικόπτερα αυτού του είδους και ε, στην Εθνοφορία άρα 30 η σχετική ενημέρωση από αυτόν είχε ο αρχηγός Γ Στο πρόσφατο ταξίδι του στη ΣΥΠΑ και ήδη το θέμα μπήκε για συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο στην ατζέντα τη σύσκεψης που αφορούσε στην ανασκόπηση τη τεχνική υποστήριξη των ΥΠΑ με την επωνυμία ΠΥΓΑΣΟΣ 2015 και έγινε στι 12 έω 15 Ιανουαρίου του 2015. Σκοπό τη σύσκεψης ήταν όπω ανακοινώθηκε η εξέταση των υφιστάμενων προγραμματισμένων ή ενδεχόμενων μελλοντικών προμηθειών αεροπορικού οίκου από την Αμερική τα οποία στοχεύουν στην άμεση αναβάθμιση των δυνατοτήτων της αεροπορία στρατού και στην κάλυψη επιβουσών επιχειρησιακών αναγκών. Πέρα των συγκεκριμένων ελικοπτέρων, λόγος γίνεται για τα ελικόπτερα Σινούκ, το ετούμενο ποσό, το οποίο λέγεται ότι τελικά ξεπερνά τα 150 με 180 εκατομμύρια δολάρια, τόσο δωρεάν είναι. Έτσι ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι το πιθανό κόστος θητήσεις, το κόστος μεταφοράς στην Ελλάδα όσο και το κόστος κύκλου ζωής. Αποκαλύπτω επομένως ότι οι δωρεάν μεταχειρισμένοι αμερικανικοί εξοπλισμοί κοστίζουν πανάκριβα και ταυτόχρονα ανοίγουν πεδίο δόξης λαμπρών για τις ξένες και ελληνικές πολυμικές I'm not a and motherfucker Οι εργαζόμενοι, το δίλημα τη ενσωμάτωση ή τη ρήξη είναι μπροστά μα. Δύο δρόμους έχουν να επιλέξουν το εργατικό κίνημα και η κοινωνική πλειοψηφία για τη στάση του απέναντι σε αυτέ τι εξελίξει: του νέου εξοπλισμού, την παραγωγική ανασυγκρότηση τη πολεμική βιομηχανία, την επιτάχυνση τη εφαρμογή των νέων δογμάτων. Ο ένα δρόμο είναι αυτό υποταγή στα αντικειμενικά όρια τη άμεση ανακούφιση. Η απόσπαση από οποιαδήποτε πολιτική ανεξαρτησία ακόμη περισσότερο ευθύνει του ίδιου του λαού από την οποιαδήποτε κυβέρνηση και το κράτο, που έχει συνέχεια. Αυτό ο δρόμο σημαίνει την υποτίμηση τη κοινωνική πληροψηφία, η οποία δώσε τεράστιε μάχετε τα τελευταία χρόνια και τελικά επένδυσε σε ελπίδε στην αριστερή διακυβέρνηση, σε εισαγωγικά, αφού και ίδια δεν το παραδέχεται ότι είναι αριστερή, σε διαπραγματεύτικό χαρτί στο σύνταγμα και το λευκό πύργο, ή όπου αλλού. Σε επιτροπή στήριξη τη διαπραγματεύση των ειδικών, των πολιτικών και των επιστημόνων. Σε αυτό το δρόμο θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι σημαίνει αυτή η ανακούφιση προϊόν της σύγχρονης αστικής δημοκρατίας που ολένα αποκαλύπτει τα ολοκληρωτικά της χαρακτηριστικά σαν μια κρατική υπόσχεση ή παραχώρηση μπροστά στα γεωπολιτικά σχέδια και τα δις των επενδύσεων και των επεκτάσεων που σχεδιάζονται. Την πατριωτική μετατροπή του ελληνικού κράτους σε πολύτιμο εξάρτημα της νέας πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει η εξαγορά μας με λίγα περισσότερα ψίχουλα από αυτά στα οποία κληθήκαμε να περιοριστούμε τα τελευταία χρόνια των μεταρρυθμίσεων σε εισαγωγικά της προηγούμενης κυβέρνησης. Ως φθηνό καύσιμο των νέων πολυεπίπεδων συνεργασιών και συμμαχιών που θα μακτοκυλήσουν τους λαούς. Ο άλλος δρόμος έχει να κάνει με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης που αναλογεί στον καθένα μας και συνολικά στον κόσμο της εργασίας. Αυτής που αναλογεί σε όλους τους εργαζόμενους, σε Έλληνες και ξένους, που βιώσανε την επίθεση του κοινοβουλευτικού ολοκληθμού στα σύνορα και μέσα από αυτά, στην ανεργία και τα εργασιακά κάτεργα που δώσανε σκληρές μάχες. Μάχες που είναι κρίμα να χαθούν στην περικοπή τη σε ρεαλιστικούς και αναγκαίους συμβασμούς. Ο δρόμος αυτός περνάει μέσα από το ξύλωμα όλων των μηχανισμών που μετατρέπουν τις κοινωνικέ δυνατότητες σε κέρδη για το κεφάλιο, σε μηχανισμούς ρευστότητα σε, αμεθ... σε αποθεματικό διαθεσιμό. Όλα όσα περιγράφηκαν παραπάνω έχουν να κάνουν με μια νέα συγκρότηση των εθνικών οραμάτων για την Ελλάδα ω κυρίαρχο κράτος σε εισαγωγικά στην περιφέρεια των Βαλκανίων, τη Νοτιοανατολική Μεσογείου και τη Μέσης Ανατολής. Ήδη, συνοστίζονται σε αυτή τη νέα εθνική προσπάθεια σε εισαγωγικά, έχοντα κλείσει προνομιακέ θέσεις οι Μιτιλινέοι, οι Αλαφούζοι, οι Κοκαλέοι, οι Αγγελόπουλοι, οι Μαρινάκηδε, οι και πόσοι άλλοι. Το θέμα αυτό λανσάρεται ως καινούριο. Περιλαμβάνει πιθανώς και νέους επιχειρηματικούς παίκτες. Θα αναδείξει πιθανώς αναδυόμενα τζάκια. Περιλαμβάνει όμως στα υπόγεια της εθνικής γαλέρας μια πολύ παλιά θέση για τους αποκλεισμένους και τους κάτω και φυσικά για την νεολαία, με ανανεωμένους όρους, με νέους λόγους, με όρους εκμετάλλευσης και καταπίεσης, με βάουτσερ και ωφελούμενος, με κρατικές ενισχύσεις της π Με φαντάρου, τσάμπα εργατικό δυναμικό που πληρώνουν την ίδια τη θητεία του και αποκατάσταση των στρατιωτικών και των μισθών του. Αυτή η εθνική ανάπτυξη είναι οργανικά δεμένη με την ταξική κατάσταση που βιώνει ο λαό. Είναι ταυτόχρονα ο στόχο και το μοθολογικό εργαλείο τη. Τα δεχόμαστε μαζί ή τα απορρίπτουμε μαζί. Οι δυνάμει τη τις τι τα επιστημονικά Ινστιτούτα περιγράφουν τι εργαλειοθήκε επιχειρηματική αναγέννηση και τα νέα σχέδια προσαρμογή του εργασιακού δυναμικού στις νέες συνθήκες μηνύουν και απειλούν τους εργαζόμενους σε Ελβό, στη Θεσσαλονίκη που δίνουν μάχη ενάντια στο κλείσιμο και την ιδιωτικοποίησή της και της απολύσης των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι όμως που δίνουν μάχη στην ελβό περιγράφουν την εργασία τους κάπως διαφορετικά. Ουσιαστικά Υπάρχει μια ισχυρή τάση που πρεσβεύει την άποψη ότι πρέπει να σταματήσουν να παράγουν όμπλα και να προσαρμόσουν αποκλειστικά την παραγωγή σε ελληνικούς σκοπούς παραγοντάς πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, λεωφορεία κτλ. Απέναντι στις εθνικές πολεμικέ ανάγκες περιγράφουν τη μετατροπή της βιομηχανίας που βλέπουν σε μονάδα παραγωγής κοινωνικά αναγκαίων αγαθών. Δεν μπορούν αυτές οι προσπάθειες να προχωρήσουν μόνες τους Χρειάζεται η ίδια η κοινωνία, η ίδια η εργατική τάξη να συμβάλλει και να συγκρουστεί με τα εθνικά δίκαια του, πολι... του αστικού πολιτικού προσωπικού, των επιχειρηματιών και των ομίλων τους, του καθεστωτικού συνδικαλισμού. Είναι όμως ο μόνος τρόπος να επιβάλλουμε το κοινωνικό δίκαιο των αναγκών μας.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 Cause I ain't the one who a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager. With a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Me, the police, out of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 You Please give your testimony to the jury about this fucked up incident Fuck the police and Rin said it with authority Because the niggas on the street is a majority A gang It's with whoever I'm stepping And a motherfucking weapon is kept in a stat For the so-called law Wishing ran was a nigga that they never saw Lights start flashing behind me But the scared of a nigga so they mace me to blind me But that shit don't work, I just laugh Because it gives them a hit Not to step in my path I'm I'm saying fuck you, punk. Read my rights and shit. It's all junk. Pulling out a silly club, so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk. And I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your gat. The red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, ain't the asshole. Me. I'm a sniper with a hell of a scope Taking out a cop or two They can't cope with me The motherfucking villain that's mad With potential to get bad as fuck So I'ma turn it around Put in my clip, yo, and this is the sound Yeah, something like that But it all depends on the size of the gap Taking out a police would make my day But a nigga like Ren don't give a fuck to say fuck Stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacket. Sweating my gang while I'm chilling in the shack And shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass Or maybe 'cause I blast on a stupid ass nigga When I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK Cause the police always got something stupid to say They put out my picture with silence Cause my identity by itself causes violence So even with the criminal behavior Άρα αγαπητοί ακροατές, κατά τη γνώμη μας αυτό που πρέπει να πούμε σε όλους τους διαχειριστές της εξουσίας είναι ότι δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν πληρώνουμε, δεν καταστέλουμε, δεν πολεμάμε, συγκροτούμε κίνημα μαζικό μέσα και έξω από το στρατό. Για τον μπλοκάσμα και την πάυση όλων των πολεμικών εξοπλισμών. Για τη μετατροπή τη ΕΛΒΟ, τη ΕΑΒ, τη ΕΑΣ και των αφηγείων σε μονάδε παραγωγή για τι κοινωνικέ ανάγκε. Καμία απόλυψη. Προσλήψει προσωπικού με όλα τα αναγκαία εργασιακά δικαιώματα για αξιοπρεπή ζωή. Να μην γίνει καμία πρόσληψη νέου μισοφόρου στι ένοπλες και καταστολικέ δυνάμει. Να υπάρξει άμεση ικανοποίηση όλων των κοινωνικών αναγκών των φαντάρων και βελτίωση των νόων τη άμεση μείωση της θητείας απόσυρση όλων των συμφωνιών με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ αναγκαία επομένως όσο ποτέ η ανάπτυξη αντιπολιμικού, αντιμιλικαριστικού κινήματος η εναλλακτική πρόταση εξουσίας και διαχείρισης της αστικής πολιτικής που εκπροσωπούν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δείχνει να ακολουθήσει το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Τα όποια ανοίγματα στη Ρωσία μπορεί να ερμηνεύονται ως διαπραγματευτικά χαρτιά στις καθοριστικές συνομιλίες με τα εμπελευτικά καπιταλιστικά κέντρα, να λειτουργούν ως μοχλή εξορρόπησης, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αφητητήσουν τις στρατηγικές συμμαχίες του ελληνικού κόσμου, που είναι εξίσου δολοφονικές και πολεμικές. Και εκμεταλλευτικές θα Σε κάθε περίπτωση, το εργατικό και αντιπολιμικό κίνημα πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτέ τι αστικέ πολιτικέ. Να απαιτήσουμε την έξοδο από τον Άτο, το κλείσιμο των βάσεων και την επιστροφή όλων των στρατευμάτων που βρίσκονται εκτό συνόρων. Σε κάθε περίπτωση, η σκέψη και η αγωνία του εργαζόμενου λαού μα είναι στο πλευρό του καταπιεσμένου και του εξεγερμένου τη Παλαιστίνη, τη Ουκρανία, τη Μέσα Ανατολή, όμω και των καπιταλιστικών Μητροπόλειων. Η ειρήνη στο Αιγαίο εξαρτάται αποκλειστικά από την κοινή πάλη των λαών, από το κοινό εργατικό διεθνιστικό αγώνα ενάντια στι κυβερνήσει τη αντεργατική γλέλαπα, τη ακραία κρατική καταστολή και τη τρομοκρατία, του σύγχρονου κληροδότησου ολοκληρωτιμού, ενάντια στα σχεδιά του, ενάντια σε έγκαινα του. Πρέπει λοιπόν τώρα να περιφρονίσουμε τα καλέσματα εθνική ενότητα και συμφιλίωση, είτε του Σαμαράκ του Βενιζέλου είτε του Τσίπρα και του Καμένου κάθε διαχειριστή της αστικής πολιτικής παλεύοντας ενάντια στις συμπεριλητικές βλέψεις της δικής μας αστικής τάξης που για να φτάσει να το διεκδικήσει προηγουμένως έχει διολοποιήσει την εργατική της τάξη την έχει ποτάξει και έχει απαλωτριώσει την ταξική της συνείδηση απειλώντας επομένως με μετατροπή της κρατικής σύγκρουσης σε ταξικό αγώνα για την ανατροπή του αστικού τη εξουσίας, με στόχο την κοινωνική απελευθέρωση. Αυτός είναι το τελικό μας στόχος. Καληνύχτα και καλή συνάντηση στους αγώνες. all night but in the darkest night when our children are asleep